Έλα βρε μαλάκα Αποστόλης Ναι, ναι, καλά Τώρα δεν φτάνει που μας θα κάνει μουνί Μας βάζει και σε αναμονή Λίγη υπομονή Δεν θέλω να σε τρομάξω αλλά δε, τόσα χρόνια που σε ακούω Το ίδιο έργο σε επανάληψη μου λες Να σου ζητήσω το πέθηκα το βαρλή Το λούφα και παραλλαγή που έλεγε ο Θήμιος Το βασιλιά θα ρίξουμε Δεν με χιάζεται όλοι σας λέω εγώ Και με, και με τον Αλβανό Η δεσκαλίτσα σε έχει χεσμένο. Και αν σε είχα μικρό θα λαμέλαγες δύο Και μάθω το Είχα μάθει για για Άρα με λίγα λόγια πριν το ιεραποστολικό Έμαθες Οκ, okay, δεκτό. Το, το πουλάκι Πήρε το πουλάκι. Πήρε Έτσι, μια πορεία έχω. Μήπω αυτό το πουλί ήταν τουρκικό ντρόουν, ah, Αχ, λε. Για να πάρε το στο διάλογο να δει. Δάκτυλο, καλά, στο διάλογο που αναβάλει ότι μαλακίδε. Θε τι θα βγει ένα άλλο θέμα. Εγώ αυτό πιστεύω ότι ήταν ασήμαρτη απειλή καινούριο τύπου. Για ρώτησε μέσα το Θήμιο, μήπω ξέρει κάτι. Ναι, ναι, θα δω, δεν ξέρω γιατί ο θύμιο τα ξέρει τα τουρκικά ντρόουν, τα έχει χαρτογραφήσει όλα. Ναι, αλλά αυτό είναι καινούριο, ε, είναι. Ναι, ναι, το ξέρω, δεν λέω αγαπητέ, εννοείται. Ε, δεν το έχουμε ξαναδεί πουθενά αυτό. Σωστό. Για ερώτηση. Είμαστε πρωτοπόροι στη βιομηχανική επανάσταση, είμαστε. Παλιό αυτό. Παλιό, ναι. Τώρα με το πουλί. Φάζεις ο ελεύθερο πουλί. <Και>, <Καιχα> <Καιχα> και όχι πορόιδο στο κλουβί. Βέβαια, <Καιχα> πρέπει να είχαμε ένα ντρόουν να περιπολεί. Να περιπολεί, όχι να περιπολεί. Να περιπολεί. <Καιχα> ε, καλό. Να περιπουλεί, μπράβο, τι με. Να περιπουλεί και να βρίσκει, α πούμε, αλεπούδε φλεγόμενε ουρέ και πουλιά, και να τα πιάνει και να τα ρίχνει, να τα σβήνει. Άκου λέει. Και κάτι άλλο. Τι παράγουμε. Μαλάκι, ναι, και έχουμε, έχουμε. Όχι μόνο μαλάκι. Παράγω και με δεξιέ ιδέε. Σε ετοιμάζω καλή αφιέρωση για την Παρασκευή, αλλά δεν την έχω φτιάξει ακόμα αυτό. Με το πουλί δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το πουλί. Α! τρέχει, τρέχει. τρέχει, τρέχει. Triste, triste, τρέχει το πούλι Τρέχει τρέχει τρέχει το πούλι Στα Είναι σήμερα για το πουλί και το πουλί που έβαλε φωτιά. Ο Κλάρος όμως τι καβαλούσε. Πουλί. Άλογο μήπω. Μιάλογο, άλλο, άλλο, άλλο. άλλο, άλλο, άλλο, άλλο, άλλο. άλλο, άλλο. άλλο. άλλο. Είμαι δεξιός πάρα πολύ να το ξέρεις Παραδεξιός που λέμε. Παραδέξιος. Αυτό που λέμε. Παραδέξιος. Διοσκυλιά του κόμματο. Παραδέξιος. Διοσκυλιά του κόμματο. Και ό,τι ανέχθηκα, λίγο, λίγο. Για το κόμμα το Άκου να δεις τώρα. Τόσα χρόνια σας είχαμε τη βενζίνη Τζάμπα που στον καπιταλισμό και βγαίνε τώρα και κρινιάζεται που οι τιμέ είναι χαμηλέ και θα κλείσει η βενζίνη σε φυσιολογικά επίπεδα για τον καπιταλισμό πάνω από τα 3 ευρώ γιατί φωνάζετε. Δεν εκτιμάμε. Δε. Είμαστε ζώα Ζώα. Α χάρηση δεν είστε τόσα χρόνια. Είμαστε. Τσα χρόνια τζάμπερα δεν σα τα είχαμε. Ισχύει. Ο θείο καπιταλιστή πουν έκανε την καλή δουλειά για να μπορούμε να τρώμε λίγο ψωμάκι εμεί. Και την Α, μας το αριστερό διάλογο πια. Γιατί φωνάζετε τώρα, μπορεί να μου πει. Γιατί είμαστε μίζεροι μαλακάκε. Να είμαστε στην ίδια κοινωνική τάξη, εγώ και εσύ. Πγάμω την κοινωνική μου τάξη. Εγώ είμαι πλούσιο δεξιό. Εσύ είσαι φτωχό κομμουνιστή. Τι δουλειά έχει εσύ μαζί μου. Μπλέξαμε τώρα οι πελούσιε με τι φτωχάλε. Ντρέπομαι. <συλίξε> Αποστολάκο, Έλα. είναι δυνατόν εφηρηταίρει στον κόσμο. Μου φαίνεται εσύ για την κατάσταση νοημοσύνης νοημοσύνη των ατόμων. Είναι δυνατόν να σου λένε άρχονται τώρα να κάνουν τηλεφώνημα σε σένα. Τι είπε ο Πώ το λένε Πρέκα. Σε λίγο θα πάμε να ανάψουμε κεριά στην Αγιά Σοφιά. Και τον άλλον που ζητάει να πούμε. Ή μου είπε η γυναίκα μου η Δανέζα. Για τέτοιου μαλάκικε έχει που σε Αστέλιο. Τι έχω, είναι. έχω. Κάποιου μαλάκικε του έχω, δεν από μετά. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Εγώ με του μαλάκικε μάλουσα. E hey, my life Yes, ke es Δεν ακούγεται η φωνή σου άλλαξε. Ναι, έχω καταπιεί πολλού μαλακάκες, γι' αυτό και μπούκωσα. Πούκωμα, μπούκωμα! Να σου πω κάτι, τελε Αποστόλη. Πώ είναι δυνατόν να βρίσκονται κέντρα βιολογικού πολέμου στην Ουκρανία και κανένα δεν μην ξέρει τι γίνεται μέχρι και ο Ομπάμα είχε βάλει το χεράκι του. Και σήμερα σηκώθηκαν όλος ο κόσμο να τα βάλουν με τη Ρωσία. Τι νοημοσύνη έχει όλα έχουν αυτά τα άτομα. Αυτός ο ηλίθιος που το παίζει πρόεδρο τη Ουκρανία ξεκίνησε με 0 φράγκος στην τσέπη και σήμερα έχει 600 εκατομμύρια στον λογαριασμό του. Συμβαίνει φιλόρα από εδώ πέρα. Περίεργα πράγματα. Σκοπιμότητες, αδερφέ. Πολιτικές σκοπιμότητες. Άστο. Σκοπιμότητες. Πολιτικές. Άλλα κολπά. Λοιπόν, δεν είναι πολιτικές σκοπιμότητες. αλλά μας έχετε κάνει εσείς με τα ραδιόφωνα και τις τυνεωράσεις να είμαστε υλήθιοι, να μην μπορούμε να σκεφτούμε. Να βγαίνουμε να λέμε, μου είπε η γυναίκα που η, η Δανέζα. Κατά τόσο μαλακές είναι, Παραπολιτικά εκεί. Ναι, ναι. για τον σταθμό σας. Ο σταθμός σας έχει γίνει και δικός μας για τον ακούμε και σας, σας ευχαριστούμε πολύ που μας φωτίζετε και μας λέτε την αλήθεια. Κοίτα να δεις. Και σε εσά, Μπράβο και σε εμά που σας ακούμε. Ναι, Καλησπέρα, ε, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Για εσά, Μάνθο Χαλτεριμτζή λέγομαι. Mm. Τηλεφωνώ από τη Διευθυντική Επιτροπή για την Υγιεινή Διαβίωση και την Κλιματική Αλλαγή. Γεια σου, Μάνθο. Μανθόλαι μου, Μανδούλη μου. Και να μου, μοναδική μου αγάπη. Πε μου, Μάνθο. Είστε καλά, με ποιον μιλάω. Στέλιο Πριτσαπίδουλα. Μάλιστα, γεια σου, κύριε Πριτσαπίδουλα. Τηλεφωνώ, Για να καταλάβετε τώρα αυτά τα, τα οικονομικά μέτρα, εμεί προωθούμε, όπω καταλάβατε, την υγιεινή διαβίωση για την αντίσταση στην κλιματική αλλαγή. Το κατάλαβα. Είναι... Το, κα, κατάλαβα ότι είστε συμπρακτικό για αρχή. Ναι, μάλιστα. Τα μέτρα λοιπόν που βλέπετε, που παίρνουμε τώρα μετά ωραία στο air condition και στο και όλα είναι σε αυτό το πλαίσιο. Δεν είναι σε άλλο πλαίσιο, είναι σε αυτό τη γειτονιά μα. Είναι με αυτή την κατεύθυνση μάλιστα. και το ίδιο συμβαίνει και με τι αυξήσει στα κρέατα, στα τυπικά και στα αυτά. Προωθούμε μια υγιεινή διαβίωση, έτσι, μια vegan Διατροφή. Μπράβο, Έχει... μπράβο και ευχαριστώ ευχαριστώ καλά για την έμπνευση εξαιρετικό όλο όλο, μπράβο, Χωρί λόγο καλώς σου άρεσε, καλό τα έλα <laughs> μωρέ κρυάδες, εστάδια, έλα, πια, έλα. Έλα, έλα, άσε τους να κάνουν ναι. Έχω μπλούζει κουνούμαλα, έχουμε κάνει παλούκια και είμαστε έτοιμοι να σε υποδεχτούμε Θεσσαλονίκη. Τέλεια. 23 Ιουνίου πλάζα ρετσού. Σε περιμένουμε με τα παλούκια ψηλά και με τα συστήματα μα και από την προηγούμενη φορά. Για ε... προηγούμενη φορά, ρεύρα καραντιώ. Πριν δύο χρόνια που είχα έρθει, κοιμόσματα να όρθιο με τη σημαία στα χέρια. Σε εκείνη τη στιγμή, η κοπέλα μου ήθελε να πάει στην τουαλέτα και ψάχναμε την τουαλέτα και σε άρχισα τραπουδά. Και ξαφνικά γυρνάω τώρα ήμουν στο τραπέζι με κάτι έντο και μου λένε για σένα λέει. Εδώ αυτό γόρε. Καλύφ θέλω να πάει να Τι φέω εγώ. Το ίδιο. Λέω τι μα όρθιο. <Συλίδη> Αποστολά που ακού. Δεν αντέχω εμε, ακούει εδώ, πέμουσε, τηλέφωνο, με αυτού που ακούω εδώ πέρα που σε παίρνω τηλέφωνο. Τρελαίνω με λαφού. Πολύ με αγχώνει αυτό. Πολύ με αστραχωρεί. Τι θε να κάνω. Πέστε μου. Άλε θα την έει ο και λέει το χινέλ να μου το πάρει τράπεζα το σπίτι. Α μπουρεί τουρκή μέσα να πάρω τη δουλειά. Άσε μα αγάπη που γλυκιά να πει ο κόσμο ό,τι θέλει. Άισε κτήρα που δοχάμουν όλη την ώρα. Σε βάλαμε τσολιά στα αρχίδια μα. Θα μα κάνει έλεγχο. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Άσε μα. Με τη μαλακία σ' όλοι. Άισε κτήρ. Τώρα είδε ότι είναι μαλακια. Δεν το Ξέρεις. Τώρα πέρνει η άλλη! Βγήκε η άλλη απάνω σ' αυτόν τηλέφωνα! Δεν να μαλάκα που μπλέξαμε! Ρε κόψουσα τους που λένε μαλακίδες! Σαν να μου λες να σου κόψω. Οκ, okay, εσύ τους ζήτησες. Να σου πω να κάνεις μια Μάλλον να κάνω μία καταγγελία. Τα χωριά της Τρυπόλος μέχρι το Άστρος είναι κομμένο το ρεύμα από χτες στις 6 ώρα το απόγευμα. Δηλαδή κοντά 24 ώρα. Μήπως δεν το πληρώσω το όλοι μαζί συντεταγμένα. <laughs> Έτσι. Σωστό. Να το πούμε να τα ακούσει και ο, κάποια πρόβατα εκεί που ακόμα πιστεύουν σε αυτού εδώ. Αν μπορεί και η ΔΕΗ εκεί, κοντά είναι η Μεγαλόπολη, να κάνει κάτι για του ανθρώπου. Γιατί η ΔΕΗ νοιάζεται ναι. και για του ανθρώπου, όπω ξέρουμε. Ναι, και να προσέχουμε τα πουλιά. Γενικώ. Μην μείνει κανένα πάνω σε καμιά καρέκλα και μα μισθών κόλλα. Κο τσιού, τσιού, τσιού! Δεν μου λε εσύ, σου προχθέ που ξεκάθισε εκεί στην βόρεια έδεια εναντίον του Κεδίκου και του Μπαίνου. Ε, όχι, δα, δεν είμαι τέτοιο. Εγώ λέω ότι ήσουν εκεί και εσύ, Μα αν είναι δυνατόν. Εγώ είμαι σεβαστικό παιδί. Ε, κοίταξε λέω, σίγουρα αυτό έχει πάει εκεί για να κάνει επίθεση στου κυβερνώντε. Γιατί φταίνει για άλλη μια φορά οι, αυτοί που έχουν πάει εκεί στη βόρεια ηλιστροπαραγωγή, η μελισσοπαραγωγή. Αυτοί φταίνουν. Τα είχε η κυβέρνηση που πήραν φωτιά. Γιατί δεν έχουν ατομική ευθύνη όλοι αυτοί. Έχουνε. Ακριβώ. Έπρεπε να. Εσύ έπρεπε αυτό να κάνει. Το, να του πει ότι εσεί έχετε την ατομική ευθύνη. Δεν και τους... Ιω, κοντά και ζήκοπουν. Αυτό είναι η ντροπή. Βέβαια και πάλι δεν ξέρεις αν το κατάλαβε, αν ήταν ζάντα μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι. Ο Νέστορας, ο Νέστορας. <χει> ο Άλλος ο Παρακρός, εκείνος ο Υπουργός είναι που ήταν στο ποτάμι και τώρα έγινε Νέα Δημοκρατία με το ποδήλατο που τρέχει. Ο Αμυράς, ναι αυτός πολύ σοβαρός. Ο Αμυράς Αυτό αυτός, άλλα ο, υπου... ο Αυτός, άλλα τον έλεγε ο Δήμαρχος της ε... Βόρειας <χει> Σταναχωρέθηκα πάρα πολύ που δεν είσασταν χθε στον αέρα. Εγώ σήμερα έχω γενέθλια, λύνω τα 63. Και έτσι στο νοσοκομείο, βγήκα το μεσημέρι και είχα σταναχωρηθεί πάρα πολύ που δεν είχα τελειώσει. Για να με απαλύνει σε λίγο τον κόλμη Θέλω να με πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια μα πολλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Και αύριο γιορτάζει η κόρη μου. το κονούμα και πέρα. Πόσο απλό ήταν. Χρόνια πολλά και στην κόρη ε, Καλημέρα σε όλου και χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Σε... Δεν μου λε, ρωτάνε εδώ η φίλη. Το ακόντουσμα σε αυτήν την πέτρε. Όχι. Γιατί δεν μου λε. Ξέρω εγώ, θα πέρσι. Ε, ναι, και οι περισσότεροι έρχονται όλοι. Ε, ε, ε, κάθε ε... χρονιά καβάλα. Ε, παιδιά, δράμα. Ναι, φέτο θα ζήσουμε το δράμα. 23 του μηνό θα είστε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη. Στην πλάζα Ρετσού. Κάτω στην πλάζα, έτσι. στη πλάζα. Αν δεν φύγει αυτό και να φύγει, μπορεί να φύγει εμεί τη Θεσσαλονίκη. Τι μα κάνει, τι μα κάνει. Μα γυρνά από εδώ και από εκεί, καμότο. Έτσι σα τρέχω, σα τρέχω. Το πρωί σήμερα μου δίνει μια πελάτα 20 ευρώ. Εγώ παπα πα, το κλέβο και τη πέρασε ένα πουλί και το πήρε. Κάνει ρε η Αποτόλη. Φλακώνει με την τσάντα μου σπάσει το κεφάλι. Γιατί δεν τα λε. Γιατί δεν τα Γιατί δεν τα λε. Τσαντιά. Έφεγε τσαντιά. Τσαντιέ. Τσαντιέ. Είχε και ένα μεγάλο αγράφα μπροστά μου. Κάνει μου το κεφάλι. Γιατί Να σου πω. Είδε τι έγινε με τον Τράγκια. Όλοι μεγάλε Ο γράφους, ότι όποιο δεν λέει καλά πράγματα για μένα ντολμαδάκια και τι καλός και την κόμενο που είμαι θα σας βγάλω στη σέντρα αυτά αγόρι μου είναι διδάγματα μεγάλα τα ρίβασε εδώ γεια Μιλούσε με μια κοπέλα, τώρα παίρνει 550 ευρώ. Χαίρετε τώρα που θα πάει σε μια δουλειά των 650. Θέλει να κάνουν και παιδί με το αγόρι τη, έτσι, κάποια στιγμή. Με αυτά τα λεφτά δεν βγαίνει. Και μου λέει τι να κάνω. Αυτό ήθελα να σου πω. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Να, να πληρώσει τη ΔΕΗ. Να ορίστε, υπάρχουν δουλειέ. Δεν υπάρχει τι να κάνω. Καλό είναι. Είναι ή παιδί ή ΔΕΗ. Διάλεξε. Καλό είναι να το ψάχνουμε, να θέλουμε να το καλύτερο για μα. Φυσικά και μόνοι μα ατομικά και θα καταφέρουμε από τα 550 να πάμε στα 650. Αλλά για κάποια πράγματα χρειάζεται συλλογικό αγόρι. Αγώνας. Τι να κάνουμε, χρειάζεται το σωματείο και έχουν δείξει τα σωματεία πω μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Και οι οικοδόμοι έχουν συλλογική σύμβαση. Πλέον και η food κατάφερε ότι κατάφερε με το σωματείο τη. Και πόσα παραδείγματα υπάρχουν, Λάρκο, Κόσκο, Αμέτρητα παραδείγματα. Δεν υπάρχει τι να κάνω. Ο καθένα για τον εαυτό μα ατομικά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και ο συλλογικό αγώνα. Μια <Τι> δήλωση σε αιγύδα, με αποφασί να προχωρά. Άνοιξαμε την αλυσί